Στίχη 18 22 «Ομολογία πίστεως προς τον Ιησούν». 18. Και ενώ προσήφιε το εις μοναχικών μακράν από το πλήθος, συνέβη να είναι μαζί του η μαθητέ και του ερώτησε και είπε «Ποιος νομίζουν τα πλήθη του λαού ότι είμαι». 19. Αυτοί δε απεκρίθησαν και είπον «Λέγουν ότι είσαι ο Ιωάννης ο βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας». Άλλοι δε λέγουν, διασέ, ότι κάποιος από τους παλαιούς προφήτας ανεστήθη, 20 είπε δε προς αυτούς. «Σεις δε, ποιος λέγεται ότι είμαι», απεκρίθη ο Πέτρος και είπεν. «Είσαι ο Μεσσίας, τον οποίον ως άνθρωπον έχρισε ο Θεός με το πνεύμα του, υπερπάντα άλλων ασυγκρίτως, και απέστειλεν εις τον κόσμο σωτήρα και λυτρωτήν». 21 Αυτός δε». Τους απειγόρευσεν τότε αυστηρός και τους παρήγγειλε να μην λέγουν τούτο εις κανένα, διότι λόγω του ότι ο λαός επερίμενε τον Μεσσίαν ως κοσμικόν άρχοντα, υπήρχε κίνδυνος από τον λαϊκόν ενθουσιασμό να προκληθεί επανάστασης ή ταραχή παρεμποδίζουσαν των πνευματικών έργων του. 22. Τους προσέθεσε δε ότι σύμφωνα με την βουλή και το σχέδιο του Θεού, πρέπει ο ιό του ανθρώπου, ο Μεσσίας, όχι να ανακηρυχθεί η βασιλεύση εγκόσμιος, όπως τον περιμένουν οι πολλοί Ιουδαίοι, αλλά να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τους προεστούς και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί.